Chiqui da, chiqui da. Oh. Hey, dear lada, dear lada, -da. La la, -la -da, da Hey, dear lada, bella muchacha la la, -la -da -da. You got the swing, I got the chacha cha, -cha. La la, -la -da -da. Hey, dear lada, I have to catch ya la la, -la -da -da. Cause when you dance like cucaracha la la, -la -da -da -da. The way you move, I love to watch ya Madame, muchacha, ε, καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι <σταλείως> Καλώς ήρθατε στον τοίχο <σταλείως> Εδώ είμαστε και σήμερα <σταλείως> Για την ουριαία παρέα <σταλείως> Να ισορροπήσουμε, να περπατήσουμε, να κοτουλήσουμε στον τουβάρι <σταλείως> Διότι δεν φαίνεται και άλλη λύση στο βάθος του τούνελ <σταλείως> Κυρίες μου και κύρι, Γιάννης Λαζάρος στο μικρόφωνο 26894060 για τις δικές σας παρατηρήσεις και σκέψει, οι οποίες πραγματικά είναι η κινητήρια δύναμη για να σκεφτούμε ακόμη περισσότερο. Πολλές καλημέρες και στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιρου Ιντερνεδίου, όπως επίσης και με τις ευχαριστίες για την τιμή τη αναμετάδοση από τα ραδιόφωνα ε, στην Κοζάνη, Κώστας Γιόνης, στην Κύπρο, Νίκος Αμάραντος και Αλαχού. The... Ε, ε, οι καλημέρες μας όλους τους φίλους στην Εμέα, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Αθήνα... όπου τέλος πάντων έχουν την υπομονή και μας κάνουν τη τιμή να μας ακούν Κυρίες μου και κύριοι θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή θέτοντας ένα ερώτημα και θα σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ να απαντήσετε <Κυρίες> Φαντάζομαι ότι αν όχι όλοι οι περισσότεροι από εσάς ε, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς την ενημέρωση αυτών των ε, καναλιών της καθεστικίας ε, τάξης, οπότε είσαστε καρφωμένοι σε αυτό το τηλεοπτικό γυαλί και δημοκρατικό θα έλεγα το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής αυτή η αντιμετώπιση επειδή ολοφύρεστε και οδύρεστε ε, 15 εκατομμύρια Έλληνες για το χαμό του παλικαριού του Βαγγέλη αυτή η αντιμετώπιση από την κοινωνία και από, τη, από τους τηλεοπτικούς διάβλους εφημερίδες κτλ. Δεν συνιστά προσβολή νεκρού Ερώτημα βάζω Υπάρχει δηλαδή και Μπουλινγκ μετά θάνατο Διότι αυτό το παλιγαράκι Αν υφίσταται Παράδεισος όπως πιστεύετε εσείς οι χριστιανοί Δεν θα έχει πού να κρυφτεί Σε ποιο σύννεφο να κρυφτεί Από την ξεφτύλα την οποία υφίσταται Πανελλαδικός Από όλα τα μέσα Και από όλους αυτούς οι οποίοι δήθεν, ε, θρυνούνε για τον χαμό του και για τον τρόπο τον οποίο χάθηκε. Κυρίες μου και κύριοι από τη στιγμή που μία κοινωνία δεν μπορεί από μόνη της να βάλει τα όρια σε όλους τους τομείς η κοινωνία είναι σάπια. Και δυστυχώς αυτή είναι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, σάπια. Διότι αυτό που του κάνουν αυτού του παλικάριού με Συνειστά προσβολή νεκρού και θα πρέπει να δικαστούν όλοι. Και καλά λέμε τώρα ότι ο εκμαυλισμένος λαός δεν καταλαβαίνει. Αυτός υποτίθεται ο αρχισυντάχτης, ο οποίος ε, κάνει λειτουργήμα, λέμε ρε παιδί μου τώρα, διότι έτσι διατείνονται τα πληρωμένα τομάρια της δημοσιογραφίας. Λέτε. Κάνουν λειτουργήμα. Δεν βλέπει εκεί πέρα τι δίνει να εκφωνήσει ο γαυγιστής, άγκορμαν, άγκορ anchor των ειδήσεων. Γαυγιστή τον λέω πια γιατί γαυγίζει μόνο, δεν κάνει τίποτα άλλο Ούτε καν διαβάζει τις ειδήσεις, γαυ... τις γαυγίζει τις ειδήσει. <Το> δεν συνιστά αυτό το πράγμα προσβολή νεκρού <Το> Ποιον θα μου πεις να πρωτοφωνάξει ο Ισαγγελέας Και ποιον να πρωτοδικάσει με όλη αυτή την ξεφτίλα Η οποία έχει απλωθεί από άκρου άκρων της Ελλάδας Και προσβάλλει ένα νεκρό <Το> Αυτά Αφού παίξουμε για μία ακόμη φορά το ρόλο του του δούλου εκεί πως τουν λέγανε το δούλο του του να ναι, που του λέγει Μέμνησο, άρχοντα του Αθηναίου. εμείς θα σας μεμνήσουμε, να το πούμε έτσι, ότι η πραγματική ζωή έχει χιλιάδες εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι όπως λέμε καθημερινά δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο όχι αύριο οπότε θα το λέμε αυτό πάντα καθημερινά πριν περάσουμε στις ενέργειες του νέου θεάσου ο οποίος κυβερνά αυτή τη στιγμή ε, τη χώρα Κυρίες μου και κύριοι σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα είναι στις Βρυξέλλες Προσοχή παρακαλώ θα ζητήσει πολιτική λύση από τη Μέρκελ, τον Ολάντ τον Τράγκη και τον Γιούγκερ και τον Τούσκ πάντων, βάζοντας το τραπέζι την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σας έχουμε ένα ρεπορτάζ ένα αρθράκι ρεπορτάζ στον τοίχο με το οποίο σας ε, αναλύουμε την είδηση του τι σημαίνει αυτή τη στιγμή να είναι ένα ακόμη πειραματόζωγο η Ελλάδα για, το πολιτικό, για την πολιτική ένωση της Ευρώπης. Για την πολιτική ένωση της Ευρώπης, διότι αφού παίξανε και κάνανε τα γνωστά τους, τους άνοιξε την πόρτα οι παπαντρέιδες, είχαν τους υποκτακτικούς αμαροβενιζέλους ε, με όλο αυτό το πείραμα της κονόμας, της εξαθλίωσης του λαού και όλων αυτών, τη υποδούλωσης τη χώρα, τώρα λοιπόν περάσαμε στο τρίτο στάδιο, αφού η κρίση από οικονομική έγινε ανθρωπιστική, τώρα έγινε πολιτική. Έτσι λοιπόν ο θείασος του κυρίου Τσίπρα ζητάει αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσει το έργο του Τέταρτου Ράιχ που λέγεται και Ενωμένη Ευρώπη για να δώσει πολιτική λύση. Το τι σημαίνει πολιτική λύση κυρία μου και κυρία μου, θα το γνωρίζετε ίσως καλύτερα από εμά. τελειώνουν ουσιαστικά είναι η σφραγίδα το τι θέτει σφραγής υπογραφή, όχι στην κυριαρχία, δεν υπήρχε καμιά κυριαρχία, ούτε υπάρχει καμιά κυριαρχία και ελευθερία σε αυτή τη χώρα που αποκαλείται ακόμη η Ελλάδα αλλά το πρώτο λοιπόν πειραματόζω μπήκε στην πολιτική ένωση και από εδώ και πέρα λοιπόν θα ακολουθήσουν και άλλα από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλα, σήμερα λοιπόν πάει να βρει, να ζητήσει μάλλον πολιτική λύση ο κύριος Τσίπρος παίζοντα το παιχνίδι της κυρίας Μέρκελ διότι σας λέγαμε και χθες εδώ και ένα ενάμιση χρόνο ήταν οι πρώτοι μαζί με τον Σούλτς αν θυμάμαι που μίλησαν για πολιτική ένωση λοιπόν όπως βλέπετε όλα τα κάνουν με τη σειρά τους αφού το τυγκάρισαν το θέμα με τους Σαμαροβενιζέλους και τη γαλαζοπράσινη στρούγκα και άρχισαν να φαίνονται τα δόντια του Πόπολου κοντά στο λαρίνκι τους το ανάχωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, δημοκρατικά με το φερετζέ της δημοκρατίας, έρχεται και με την ανοχή πια του ψηφοφόρου, του δημοκράτη, έρχεται να ολοκληρώσει αυτή την ιστορία για την, και για την πολιτική ένωση τη, της, του Τέταρτου Ράιχ, που λέγεται Ηνωμένη ΕΕ, Ευρώπη, διότι η τραπεζική, όπως μας είχαν πει την ίδια εποχή, έχει προχωρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το... κυρία μου και κυρία μου. Οπότε η επιμονή των εταίρων να συνεχιστεί ο έλεγχος βάσει μνημονίου και τα λιμάνια τα λιμάν, αυτά είναι παιχνίδια. αυτά γίνονται κυρία μου και κυρία μου άσχετα αν η κολυμβήθρα του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει βαφτίσει όπως είπαμε ε, τετράϊκα ε, θεσμούς ε, τρίγωνο πανοράματος ή όπως αλλιώς θέλουνε αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν εκλεγεί για να δεις ένα καλύτερο αύριο παρακαλώ πάρα πολύ σωστά σημειώνει ο φίλος του Τελεκρατής δεν είναι καθόλου ούτε τα, τυχαία καθόλου ούτε τα ονόματα που δίνουν Ούτε το Brussel Group όπω το ονόμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θέλει να συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρία μου και κυρία μου. Η κατάσταση είναι τελειωμένη. Είναι μια χώρα όχι απλά υποκατοχή, είναι ένα προτεκτοράτο του τέταρτου ΡΑΙΧ, το πρώτο προτεκτοράτο στην Ευρώπη. Πρόσεξε, αυτά δεν τα κάνανε σε χώρε τι οποίε είχαν ήδη στο χέρι οικονομικά. Δηλαδή που στι είχαν ξεσκισμένε, έτσι. Ακόμη α πούμε στη Βουλγαρία ή στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, όπου. όπου το Μαυροβούνιο σας είχα παρουσιάσει πέρσι μια έρευνα από τα 100, 100 δραχμές που εισπράττει από τον τουρισμό του οι 99 πάνε στους ε, ε, υποτιθέμενους επενδυτές και δανειστές και η μία μένει για να ζήσει η χώρα ναι, βέβαια. οπότε ουσιαστικά λοιπόν αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή τα άλλα είναι παραστάσεις, παραστάσεις. γι' αυτό το, να το πούμε πόπολο χωρίς Καμία δόση η ή... <Και> Διότι έχουμε καταντήσει πόπολο Οι αντιδράσεις μας Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής Όχι μόνο απέναντι σε φαινόμενα Μπούλινγκ ε, πως θα λένε Αλλά γενικά οι αντιδράσεις μας ως κοινωνία Μας ε, κατατάσσει Στην ε, κατηγορία του πόπολου <Και> Δεν εξηγείται αλλιώς μεγάλη. Δεν εξηγείται αλλιώ αυτή τη στιγμή να σου λέει είναι φόρα παρτίδα. Να βγαίνει ο Υπουργό Οικονομικών. Να σου λέει ότι το υπερήφανο έθνο των Γερμανών. Είμαστε ένα λαό. Και εσύ, εσύ δεν, δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι δημοκρατία έχει στο κεφάλι σου. Να τα αποδέχεσαι, διότι πρέπει να κάνει. Του Μπεκή να προχωρήσει το αγαστό της έργο η κυβέρνηση Το αγαστό έργο της κυβέρνησης Κυρία μου και κυρία μου είναι αυτό Είναι ορατό, είναι μπροστά σου Θα ήταν έργο εάν έβρισκε δουλειά στο και ένα άνεργος Θα ήταν έργο εάν έβρισκε δουλειά έστω και ένα άνεργος. άνεργος Από ό,τι βλέπεις Οι άνεργοι ε, αυξάνονται Η δυστυχία στα νοσοκομεία αυξάνεται ε, Διάβαζα μου, στείλε ένα mail Ένας φίλος Για, τη, για, για, για, για το Για το Γολγοθά που ανεβαίνει καθημερινά ένας εδώ γύρω από την περιοχή, δεν θυμάμαι το όνομά του δεν θα το πω κιόλας διότι είναι και προσωπικό δεδομένο ε, και μου λέει, κοίτα τι τρεβάει μου λέει ο πατριώτης σου για να μεταφέρει τον ασθενή πατέρα του δεν μπορεί να το μεταφέρει ε, στο νοσοκομείο ούτε δεν μπορεί να πλησιάσει όχι φόρο. μιλάμε για γολγοθά κανονικό ο άνθρωπος αυτά, αυτά τα απλά πράγματα αν μπορούσατε να λύσετε θα κάνατε έργο έργο αγαπητέ μου, ε, ψηφοφόρε της ε, ασδήποτε ε, εκτελεστικής εξουσίας εδώ πέρα, δεν είναι να συναγελάζεται, όπως λέγαμε και προχθές με αμπροζέτη, με σούλτς μούλτς, τούσκ, Μέρκελ, Ολάν και Σόιμπλε Δεν είναι έργο αυτό Αυτό είναι σχέδιο, υλοποίηση σχεδίου για το οποίο σε βάλανε εκεί <ΣΣΣΣ> Κυρία μου και κυρία μου ε, τη Δευτέρα λοιπόν ο φίλος μας ο κύριος Τσίπρας Θα πάει και στο Βερολίνο για να τα βρει με τη Μέρκεν προσωπικός Είναι η πρώτη όπως είπαμε που είχε ζητήσει πολιτική ένωση έτσι Και ποιος άλλο θα ζητούσε πολιτική ένωση Και ακολουθήσαν τότε εκείνη την εποχή τα Μαντρόσκυλα Σαρκοζή Και όλοι οι άλλοι υποτακτικοί της στην Ευρώπη Κυρίες μου και κύριοι Χωρίστε παρακαλώ Να κάνετε ό,τι θέλετε Ρωτάει ένα φίλο τηλεακρωτή πώ ξέρει ότι δεν θα γίνουν όλα μπάχαλο σήμερα εκεί που θα συναντηθεί ο Τσίπρας και να, το, το ραντεβού δεν πρέπει να το έχει κλεισμένο για τη Δευτέρα, πρέπει το έχει αναμονή. Διότι αν γίνουν όλα μπάχαλο εκεί που είναι σήμερα στο Brussels Group, τι ραντεβού να κάνει τη Δευτέρα με τη Μέρκελ. Έλα μεγάλη πολύ καχύποπτο εσεί. Πάντω κυρία μου και κυρία μου, στι Μπρουσέλλε. Θα βρίσκεται και ο κύριος Βαρουφάκη, Δεν γίνεται όπου γάμος και χαρά Η Βασίλω πρώτη Λοιπόν και δεν θα συναντηθεί Με τους εταίρους Αλλά ε, θα, θα συμμετάσχει στο φόρουμ Του οικονομικού λόμπι German, German ε, Marshall Fund Αυτά κάνει ο υπουργός Οικονομικών μεγάλε Θα μου πεις μα έχει εδώ ε, Τους άλλους που δουλεύουν Ο υπουργό οικονομικών Δεν κάνει τίποτε άλλο Απ' το να τρέχει στα οικονομικά λόμπι Λοιπόν και να φυλάει τα ποδάρια Των κατακτητών Κατάλαβες θα πάει σε, σε, σε, Προχθές ήταν στη Λίμνη κόμμα. Όπως είπαμε όπου ακούσαμε τα Μαντάτα Τώρα λοιπόν θα είναι Στο ε, Λόμπι German Marshall ε, Fund Το οποίο Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ Δώστε λίγο βάση στην πενιά Είναι το Αμερικάνικο Ίδρυμα που γεννήθηκε από το σχέδιο Μάρσαλ το 1972 με έδρα τη Γερμανία και έχει σκοπό να παρέχει βοήθεια και τεχνογνωσία σε χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας δεν σας κάνει καμία εντύπωση ότι τόσο σαν το φίλο μας τον Κουρία όλα αυτά τα φόρουμ όλα αυτά τα, τα οικονομικά λόγια μπροστά έχουν την παροχή τεχνογνωσίας για λαούς τους οποίους αποκαλείς τριτοκοσμικό, τριτοκοσμικούς τεταρτοκοσμικέ μου. Δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Αυτή η χώρα δεν είχε άξια ή δεν έχει άξια μυαλά. Τα οποία να προσφέρουν τεχνογνωσία. Να ιδρώσουν να δουλέψουν για την πατρίδα τους. Πρέπει την τεχνογνωσία να στη δίνουν οι Μάρσαλ. Τα σχέδια Marshall, Ο ΟΣΑ, ο Γκουρία. Το German Marshall Fund. Αυτοί πρέπει να σου δίνουν τεχνογνωσία. Προσέξτε. Σε χώρες των Βαλκανίων και τις μαύρη Θάλασσας Στο φόρουμ λοιπόν αυτό αγαπητέ μου Θα παραβρίσκονται ο πρώην πρόεδρος της ενομένης ΕΕ, Ευρώπης Ο Ρομπάι Ποιο άλλο θα ήταν στο φόρουμ Ο Κυρμίτσος ο Συνταξιούχος Και φυσικά όπου γάμος και χαρά η άλλη Βασίλο πρώτη Ο μεγαλοεπενδυτής Τζοντς Σόρο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η ερώτηση τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι. Το θέμα είναι ότι τι, ποιες σάρκες έχουν μείνει για να διαμοιραστεί, να διαμοιραστούν από αυτή τη χώρα σε αυτά τα διεθνή κοράκια, σε αυτά τα διεθνή λόμπη, σε, σε, σε αυτούς τους διεθνείς σφαγεί και οικονομικούς δολοφόνους. Ποιε σάρκες έχουν απομείνει κύριε Τσίπρα επειδή η εικόνα σας εντός Ελλάδος είναι να τσαμπουκαλέστε με εθνοπροδότες τύπου Σαμαροβενιζέλων και άλλους. Παρακαλώ. <Πουσίλυν> <Πουσίλυν> με την τράπεζα... Με, τη, με, τη, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα αυτό Α για, προς για προς τα αεροχεία λες προς Ευχαριστώ πολύ <laughs> Ναι μου θυμίζει εδώ αυτό είναι παλιός ακροατής Και φανατικός τότε που παρουσιάσαμε Τις επενδύσεις του Τζόρτ Σόρους Στην κατακριουργημένη ε, Ιουγοσλαβία Και το τι έκανε στα ορυχία εκεί στην Τούσλα και λοιπά. Φίλε μου, κοίταξα, μετά τι να παρουσιάζουμε. Τώρα, πέρα από συνωμοσιολογίε, διότι είπαμε εμείς, δεν είμαστε ούτε ψεκασμένοι, ούτε απεσταλμένοι από του έλ. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, ό,τι λέμε το λέμε τεκμηριωμένα με ρεπορτάζ. Είχαμε παρουσιάσει το ρεπορτάζ τότε, για αυτό το Διεθνές Κοράκι. Λοιπόν, το σώρος, ο οποίος... Πήρε τα ορυχία της τούσλα για ένα κομμάτι ψωμί Έκανε ό,τι έκανε και άλλα διάφορα Στην διαμελισμένη ιουγκοσλαβία Αυτοί λοιπόν όλοι Οι οποίοι συμμετέχουν κυρία μου και κυριέ μου Σε αυτά τα διεθνή λόμπι Τα οποία κόπτονται αγαπητέ μου Δεν μπορούν να κοιμηθούν και να ξυπνήσουν Αν δεν προσφέρουν τεχνογνωσία σε χώρες των Βαλκανίων Της Μαύρη Θάλασσας, της Αφρικής Ο Γκουρία μπορεί να ζήσει Αν δεν αναπτύξει την Αίγυπτο Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Δεν μπορεί ο άνθρωπος Δεν του το επιτρέπει η συνείδησή του Δεν μιλάμε τώρα προσωπικά για τον Γκουρία Είναι, γνωστή, είναι γνωστό κοράκι διεθνέ. Μιλάμε για όλους αυτούς τους οργανισμούς Τους οποίους έχουν συστήσει Για να απομιζούν Τον πλούτο λαών Και για να υποδουλώνουν λαούς. Όλα τα άλλα αγαπητέ μου φίλε και φίλοι ε, βλέποντας το, τον Αλέξη να κουνάει το δάχτυλο στο Σαμαρά και να σου λέει ε, ότι έχουμε γραμμές και τέτοια είναι για εσωτερική κατανάλωση. Όποιος έχει γραμμές και αξιοπρέπεια και κόπτεται για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια ε, μιας χώρας δεν συναγελάζεται με αυτούς. Φωνάζει το λαό με τον οποίο έχει τα ίδια ήθι, έθιμα, γλώσσα και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Και δεν είναι ένας λαός με τους Γερμανούς όπως μας λέει ο Βαρουφάκης. Φωνάζει λοιπόν το λαό και του λέει άκουλαε εδώ το και το και το συμβαίνει. είσαι να τους πάρω με τα σόβρακα. Ε από κάτω η βοήθεια θα είναι 100% πάρτου στα τα κεφάλια όχι τα σόβρακα. Αυτά είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια αλλά αγαπητέ μου και αγαπητή μου είναι για εσωτερική κατανάλωση για κανέναν άλλο λόγο σας είπα έργο θα, της κυβερνήσεως θα νοηθεί η εξέβρεση εργασίας έστω και από έναν άνεργο λοιπόν κυρία μου και κυρία μου όπως ε, θυμάσαι δεν ξέρω αν θυμάσαι ίσως έχεις και ακουστά τον αντιαμερικανισμό ο οποίος είχε σαρώσει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο ολόκληρο τις δεκαετίες 70 και 80 ε, γινόταν το έλα να δεις από τον αντιαμερικανισμό μην ξεχνάς ότι εδώ ο λαός ανέβηκε στην εξουσία στην Ελλάδα με το σύνθημα ε, όχι και νάτο, το, είδος, το ίδιο συνδικάτο και αμερικάνοι φωνιάδε των λαγών θα το θυμόσαστε αυτό πόσο ο λαός πήρε την εξουσία στην Ελλάδα αλλά τέλος πάντων θα παρατήρησες ότι τις δεκαετίες του 90 Σε παρακαλώ πάρα πολύ Βάλε λίγο λάδι Για να, το, να ξεκολλήσει η κατάσταση Τις δεκαετίες του 90 Εξαιρουμένων των ε, ιστοριών Εκεί Των πολέμων ε, ε, Στη ε, Ιράκ Και τα λιμπάν ε, Ιουγκοσλαβίας Ξαφνικά η Αμερική χάνεται από το προσκύνημα Αρχίζει και Αρχίζει και γαυγίζει μία ενωμένη Ευρώπη. Δεκαετίες 2-2-10 και μέχρι σήμερα. Αρχίζει και γαυγίζει μία ενωμένη Ευρώπη. Και έχει βγει από το πεγνίδι. λέμε, έχει βγει από το πεγνίδι. Έχει μπροστά τη μαριονέτα που λέγεται ενωμένη Ευρώπη. Το κατασκεύασμα, το δηλαδή, Γερμανία ω μαντρόσκυλο και τα λοιπά. Πρόσεξε τώρα όμως τι συμβαίνει. Με αφορμή την ιστορία της Ελλάδας έρχεται ως καλός Σαμαρίτης η Αμερική να κάνει αισθητή την παρουσία της σολάκερη την Ευρώπη ξανά. Ζήτησε λέει και έδωσαν έμφαση τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης τηλεφωνικά ο κύριος Ομπάμα από την κυρία Μέρκελ να βρεθεί ρεαλιστική λύση για την Ελλάδα. Κατάλαβες? Και μαζί με τον... Με την Ελλάδα στον χώρο των μεταρρυθμίσεων μπαίνει και η Ουκρανία. Με διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές καταστάσεις, Άλλο είναι ο ρόλος της Ουκρανίας, είναι το... άλλο είναι το πειραματόζωο Ελλάδα. Γεγονός είναι πάντως ότι αρχίζει και φαίνεται στην σκηνή και ο φίλος μας ο Αμέρικας, ο Ομπάμιας. Παρακαλώ. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να, κάνω, τι να κάνω. Τι δουλειά, Λέει τώρα εδώ ένα φίλο, Τι δουλειά έχει η Ουκρανία, η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, με την Ελλάδα, η οποία είναι σε. Ναι, σε οικονομική ξαθλίωση. Καλή σου μέρα, Βασίλη. Μου έστειλε ένα mail ο φίλο ο Βασίλη. Μερικοί λέει που έκλαιγαν στα σταμάτητα για τρει μέρε για το παιδί και ανέβαζαν άρθρα για τον μπούλινγκ υποστηρίζουν ότι πρέπει να βυθίζονται στα πλοιάρια με τους παράνομους μετανάστες <Κι> <Κι> θα σου πω και άλλα Βασίλη μου ο φίλος μου Βασίλης από την Άωσα ε, αν θυμάσαι καλά χθε, ξεκίνησα την εκπομπή με την υποκρισία αυτής της κοινωνίας ε, αυτή η ιστορία ε, το επαναλαμβάνω μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να βάλει από μόνη τα όρια σε πολλά θέματα είναι σαπισμένη κοινωνία και τούτη εδώ έχει βρωμήσει έχει βρωμήσει τώρα Δεν είναι σαπισμένη Είναι παραπέρα Γι' αυτό άστην ιστορία Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Να συνεχίσουμε λοιπόν με το θέμα του θεάσου Ο κύριος Δραγασάκης Μας λέει ότι κινδυνεύει να μείνει απορρευστό Πληρώνουμε λέει τις δώσεις των Δανιών Από φόρου, Αλλά δεν μας έχουν δώσει δανεικά Από τον Αύγουστο οι θεσμοί Ρε τους Άρα, γιατί δεν τους μαλώνεται κύριε Δραγασάκη δεν σας δώκανα από τον Αύγουστο και, πληρώνε, και πληρώνετε τις δόσεις των δανείων Από τους φόρους Πως θα σας φαινόταν να μην πληρώσετε τίποτε <Ρι> δεν, είποτε, δεν είστε ε, ε, ε, Να σου πω κάτι μεγάλε Ας τη διπλωματία τώρα και τις συμμαχίες Τα είδες όλα αυτά Στο πετσί σου τα ζεις καθημερινά Δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή Και δεν θα απευθυνθούμε στον άνεργο Ακόμα και σε αυτόν που ακόμη έχει δουλειά Αλήθεια νιώθει αξιοπρεπής και ελεύθερος Ρε μεγάλε. Παρακαλώ. Δεν είμαι παρακαλώ ορίστε Είμαι μάλιστα Λοιπόν που λε ε, Ελληνάρα μου Αυτό σου λέω Όταν θέλει να κάνει τη δουλειά του ο Έλληνας, Όταν θέλει να κάνει τη δουλειά του Δεν οροδεί προουδενός ο σεβασμός πια στα, στ, στο, στον εγκέφαλο των ανθρώπων είναι άγνωστη λέξη. Είναι άγνωστη λέξη. <Συσίλισμα> Τούτο το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία έχει ξεπεράσει τα, τα όρια της ανθρώπινης ε, οντότητας. Πώς να σας το πω αλλιώς. Δεν βρίσκω άλλες λέξεις. <Συσίλισμα> κυρία μου και κυρία μου, κύριε Δραγασάκη μου, πώς θα σου φαινόταν να του πει, <Συσίλισμα> πάρτε το τρίτο το μακρύτερο. <Συσίλισμα> Λέμε ρε παιδί μου τώρα, διότι... Ε, ξαναλέμε την οικονομική σας θεωρία δανικά και ξεπούλιμα μόνο εσείς μπορείτε να την καταλάβετε. Yeah. Παρακαλώ. Oh, Καλώ τον yeah, Έλα δε Ναι. Ναι ναι ναι ναι. Ναι. ναι Ναι, ναι, ναι Φυσικά φυσικά, ναι, φυσικά θα το χαρίσουμε Ναι Ναι, να είστε καλά, καλά Γεια σου ρε φίλε Ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πνεύμα Στην Ουκρα... η Ουκρανία, μεγάλε. η Ουκρανία Είναι γνωστή ε, Για την κατάσταση ο λαός Και το τρόρο του στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Γιατί όπως και να έχει το πράγμα μην κοιτάς που στην Ελλάδα υπήρξε μια μερίδα λαού που ξέπλυνε την τροπή των Γερμανοτσολιάδων Με την αντίσταση και με όλα αυτά τα πράγματα yeah, Κάποιοι λαοί το Ρουφιανιλίκι, το έχουν στο αίμα τους Λέγε με Κροατία, λέγε με Ουκρανία και λοιμπά Στην Ουκρανία θα παίξουν το οποιοδήποτε παιχνίδι Για να, για να ε, έχουν αυτό το, ε, το, το, το δίπολο τελικά ας πούμε Ξέρεις την εποχή του ψυχρού πολέμου η αρκούδα και οι άλλοι τέλος πάντων αυτά Εδώ μιλάμε για την καθημερινότητα τη δική μας Έχουμε λοιπόν τον τραγασάκι Ο οποίος μας λέει ότι κινδυνεύει να μείνει απορρευστό Γιατί πληρώνει τις δόσεις των δανείων Από τους φόρους Ποιου φόρους Ποιοι πληρώνουν τελικά ποιοι πληρώνουν φόρους, φόρους στην Ελλάδα Όχι για να ξέρουμε Ορίστε τράβανα Εσύ δεν δε μας έλεγες προεκλογικά Ότι θα το ξεσκίσεις αυτό το κακό Το μεγάλο κεφάλαιο και θα πληρώσουν αυτοί που δεν έχουν πληρώσει ποτέ και χρωστάνε. Όχι, τα πει πή, πήρες κανένα φράγκο από αυτούς. Κυρία μου και κυρία μου, ξαναλέμε. Η πολιτική που έχετε στο μυαλό σας δανεικά και ξεπούλημα για, να, για επιβίωση, για ζωή, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει οικονομικό μοντέλο τέτοιο. Οικονομικό μοντέλο τέτοιο επιβάλλεται σε σκλαβωμένες χώρες, σε σκλαβωμένους λαούς. Πώς να το εξηγήσω αλλιώ. Πάρε την οικογένειά σου Έχει μεγάλη διαφορά η οικογένειά σου Από τη χώρα νομίζεις Γίνεται να δανείζεσαι συνέχεια Να ξεπουλάς τα τραπέζια Τι άλλο έχεις με στο σπίτι Το οικόπεδο, την αυλή, τα δέντρα Το σπίτι Πώς θα ζήσεις στο τέλος Πώς θα ζήσεις Πού θα μείνεις Πώς θα φας Πώς θα, πώς θα επιβιώσεις Δεν γίνεται πολιτική κύριε Δραγασάκη Οπότε πώς θα σου φαινόταν να τους πει, Ελάτε να πάρετε ε... Να τελειώνει η κατάσταση Αλλά είπαμε για να τα κάνεις αυτά Δεν πρέπει να είσαι εγκάθερτος Πρέπει να είσαι πραγματικά εκλεγμένος Δημοκρατικά Για να απευθυνθείς σε ένα λαό Και να σε καταλάβει και ο λαός Και να έρθει μαζί σου Να σε ψηφίσει ο λαός Όχι για τη βόλεψή του Αλλά για την ελευθερία του Παρακαλώ Εκεί Σε όλες ναι, Σε όλα. Ναι, σε όλα. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι είναι, αγαπητή Έτσι είναι. Φίλοι. Ναι, έτσι. Να σε καλά. Ο καλής του μέρα, ναι. Να του Μέσα και σε καλά, φίλε μου, τη λέει Ακροατή, για την παρέα που μου κάνεις. Λοιπόν, έτσι είναι, φίλε μου. Είναι ακριβώς όπως η οικογένεια. Όπως η οικογένεια. Έχεις ένα γείτονα ο οποίος είναι... Μα μην πω τι είναι ας πούμε Και βουλώνει τα πεζοδρόμια Και σου πετάει τα τέτοια Εάν τον αφήσεις να συνεχίζει αυτό το πράγμα Θα σου πηδίξει και τη γυναίκα Θα σου επιδείξει και το παιδί Θα σε επιδείξει και σένα Λοιπόν Και θα είσαι σκλαβωμένος Πως θα γίνει δηλαδή Κυρί, Κουμάντος στο σπίτι σου θα κάνει ο γείτονας Αυτός ο τσαμπουκάς Ο κτοκομματόσκυλο ξέρω εγώ τι είναι Της κοινωνίας Λοιπόν Κατάλαβε. Όσο ε, ε, ε, εσύ από ευγένεια μπορεί να δείχνεις ανοχή Αλλά δεν καταλαβαίνει Αυτός λοιπόν δεν καταλαβαίνει Αυτός την ευγένεια τη θεωρεί αδυναμία Οπότε άμα του ρίξεις μια μπάτσα Εντάξει τράβατο στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια Στα δικαστήρια μπορεί να πληρώσει την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τον... Ε, ε. Αλλά άμα του ρίξεις μια μπάτσα Λοιπόν τον βάλεις στη θέση του Του πει εδώ είναι το σύνορο μεγάλε Εδώ είναι το σπίτι σου Μην βουλώνεις τα πεζοδρόμια μην πετάς σκουπίδια Μην κάνεις αυτό που, που το, το, το, Τη σκατοσύνη που έχεις στο κεφάλι σου Ετέ θα, θα κάποια στιγμή θα συμμαζευτεί Θα μου πεις βέβαια Παρακαλώ ναι. Ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ Θα μου πεις βέβαια αν δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά Λοιπόν τι να κάνεις Μαζευτείτε 5-10 ξέρω εγώ και πλακώστε τον Λέμε ρε παιδί μου τώρα Λέμε Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Ευτυχώς που στην Ελλάδα αυτή ακόμη, σε αυτή την αποκαλούμενη ακόμη Ελλάδα, υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι, κατά την δική μας άποψη, οι οποίοι ε, φέρουν την ελληνική ταυτότητα και τους αξίζει να τη φέρουν. Είναι λίγοι. Η δική μας άποψη, απορρίψτε την ή δεχτείτε την. Είναι λίγοι, ελάχιστοι. Ένας από αυτούς τους Έλληνες, μία από αυτές τις ελληνίδε, είναι... Και η κυρία, ε, συγγνώμη, ένας από αυτούς τους Έλληνες είναι και ο κύριος Πατεράκης, είναι εισαγγελέας στο Ρέθυμνο. <Κι> Να σας θυμίσω την ιστορία με τον Γερμανοτσολιά, καθηγητής στο ρέθυμνο, ο οποίος είχε φέρει τον Γερμανό Ρίχτερ, θυμόσαστε που τα λέγαμε εδώ πέρα, λοιπόν, και έκανε ολόκληρη διάλεξη και έβριζε τους αγωνιστές κριτικούς μέσα στην πατρίδα τους, ε, για την ιστορία του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τα και τα Ε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου ο Ισαγγελέας ο Πατεράκης παραπέμπει αυτό το γερμανοτσογλάνι το Ρίχτερ κανονικά έπρεπε να παραπέμψει και τον καθηγητή αυτόν τον το Ελληνοφανέ καρτούν που το γκάλεσε και προσέξτε τον παραπέμπει για άρνηση εγκλημάτων του ναζισμού η οξυδέρκεια του Ισαγγελέα είναι πραγματικά για υπόκληση Είναι πραγματικά για υπόκληση η οξυδέρκεια του Ισαγγελέα Λοιπόν, ο Ισαγγελεύς λοιπόν κύριος Πατεράκης Μετά την παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας και την προανάκριση που ακολούθησε Παραπέμπει σε δίκη για τις 2 Σεπτεμβρίου το γερμανό καθηγητή με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου για το ρατσισμό και την ψη... ε... ξενοφοβία που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2014. Τον παραπέμπει λοιπόν σε δίκη και του ασκεί δίωξη αποκλειστικά για τις συγκεκριμένε αναφορές στο βιβλίο του «Η μάχη της Κρήτης» Έτσι το οποίο στο, το, ο, ο, ο, ο, ο τίτλος στο πρωτότυπο είναι «Η κατάκτηση της Κρήτης» με το σκεπτικό ότι οι αναφορές του βιβλίου συνιστούν άρνηση εγκλημάτων του ναζισμού σε βάρος του κριτικού λαού με εξυβριστικό περιεχόμενο. Και δεν τα έκανε μόνο στο βιβλίο. το κάλεσε όπως είπαμε και ο Γερμανοτσολιάς, ο καθηγητάκος, ο, ο, ο, ο υποτιθέμενος Έλληνας, να τα κάνει αυτά εε, σε εκδήλωση στην Κρήτη. Κατάλαβες Μεγάλε Βέβαια θα μου πεις θα πέσουν τα Μεγάλα μέσα Τον Ισαγγελέα μπορεί να το στείλουν στο εσκί Σε χείρ, η κατάσταση Αλλά το έκανε όμως ο Ισαγγελέας Μεγάλε Αν κάναμε όλοι από μία φορά Από μία φορά υποστηρίζαμε την αλήθεια Δεν θα υπήρχε αυτή η βρωμιά γύρω μας Παρακαλώ ναι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τηλεκρότα Οπότε λοιπόν Μεγάλε Βέβαια, οι μονάδες αυτές Οι οποίες υψώνουν φωνή Μέσα σε αυτήν την κατακτημένη και λαιλατημένη λε... χώρα Με τον εκμαυλισμένο λαό Δεν συνιστούν καμία Πώς το λένε Ελπίδα ελευθερίας Όμως υπάρχουν. Όμως υπάρχουν Και αυτό είναι το σημαντικό Το ότι υπάρχουν Κυρία μου και κυρία μου Το ότι υπάρχουν αυτές οι φωνές αυτέ οι μονάδε. Μέσα σε αυτόν τον εκμαβλισμένο λαό Ο οποίος κάνει αυτά που κάνει Προσβάλλοντας νεκρούς Μόνο και μόνο για τη βόλεψή του Μόνο και για τίποτα άλλο Λέγαμε λοιπόν γιατί Αφού είπαμε για την, ότι η Αμερική βγαίνει ξανά στο προσκήνιο Να σας πούμε Ότι ο σύμμαχός σας Αντικαγκελάριος Γερμανός υπερήφανο, όπως θα μα τον έλεγε Ο κύριος Βαρουφάκη. Ο κύριος Γκάμπριελ μας είπε επιλέξει τα εξής Η Ελλάδα δεν είναι θύμα της Γερμανίας, της Ευρωζώνης και της Τρόικα αλλά των δικών της ελίτ Έτσι μας είπε ο κύριος Γκάμπριελ και ο κύριος Σόιμπλε συμπλήρωσε Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι η αναδιάρθρωση του χρέους Είναι η ανταγωνιστικότητα τη οικονομίας της Ο χρόνος της Ελλάδας τελειώνει Τέλος, με τα πνευμάτων δεν είτε τελειωμένων Πώς το λένε αυτό Μωρίγμα με, με τα... ναι ιστόπων τόπον χλωερών ιστόπων <Κι> Κυρία μου και κυρία μου Αυτά λένε Τα μίσταρνα όργανα των κατακτητών Οι καινούργοι ΕΣΕΣ Οι οποίοι είναι, είναι στην Ελλάδα Και με, με συνεργάτες Εκατομμύρια Εκατομμύρια ελληνοψηφοφόρους και τους εκπροσώπους του στο υποτιθέμενο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά είπανε. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι η Ελλάδα, η Ελλάδα μπορεί να είναι θύμα των δικών της ελίτ, αλλά, αλλά δεν τις έδωσες την ευκαιρία κύριε ε, Γκάμπριελ να διορθώσει τα κακό σκήμενα μόνη της. Βέβαια είναι ψηλά γράμματα για σένα Αυτά είναι δημοκρατία Εσύ είσαι ναζίστας Παρακαλώ ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Εκεί θα καταλήξει Εκεί θα καταλήξει Οπότε ευχαριστώ πολύ κύριε Τηλεογρατά Οπότε την ελίτ αυτή στην Ελλάδα Ποιος την κατασκεύασε κύριε Γκάμπριελ Εσείς που δίνατε Εξαγοράζατε Έλληνο φτιαγμένους Με πακέτα Για να εκμαυλίζουν και να αλατριώνουν το λαό Λέγε με αγρότη Λέγε με έτσι, λέγεμε αλλιώς Για να φτάσει η κατάσταση εκεί που έφτασε Διότι αγαπητέ μου ε, ε, ε, Κύριε Γκάμπριελ Να σου θυμίσω το εξής Ότι αυτό που ονομάζεται σήμερα bullying, Το έζησε μερίδα του ελληνικού λαού Στο πετσί της, Εάν δεν έσκυβε για παράδειγμα τη δεκαετία του 80 στις κλαδικές του Πασόκ. Ξέρεις τώρα δεν έβρισκες δουλειά. Αυτό ήταν, ήταν, δεν ήταν μια μορφή bullying, αυτό ήταν πραγματικό bullying. Ήταν. Ήταν. Μετά τα ίδια έζησε με τον εξυγχρονισμό του αθήρματος του μίσταρνου όργανου των ο, Γερμανών που λέγεται, που φέρει το ονοματεπώνυμο Σιμίτης. Oh yeah. Καλά δεν συζητάμε για τον Παπαντριόπουλο ούτε για τον Καραμανλέα το νεαρότερο. Αυτά, άστα. Λοιπόν, οπότε κύριε Γκάμπριελ έβαλε σκοπό να αλατριώσεις, να εκμαυλήσεις και να διαλύσεις ένα λαό, το πέτυχε μέσω μιας ελίτ που δημιούργησες με το χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και φυσικά τη λες και σε ευχαριστούμε που τη λες. Κυρία μου και κύριε, αυτά για τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Γκάμπριελ. Κάντε μονομερή κίνηση ρε, βαρέστε κανόνι να κλείσουν τα ATM και να πάμε στη Δραχμή, είπαν οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν χάσετε τη θέση σας, λέμε τώρα. Διότι αυτό σκέφτεστε πρώτα από όλα. Λέμε ρε <Κι> Πάντως από ό,τι είδατε, Στη Φραγκφούρτη στην ένδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έγινε ο Κριτσπέταλος. Φωτιές, κακό, μην νομίζετε. Είναι σε εκείνο το κτίριο που λέγαμε πόσα δίς έδωσε για να το κάνει εκεί το κάστρο της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πήγαν να κάνουν τα εγκαίνια και όρμησαν εκεί, φωτιές έτσι, αλλιώ. Είναι η θεωρία ε, του χάους. Ότι, ξέρεις, δεν μπορείς να τα όλα, αγαπητέ μου. Κάτι θα σου ξεφυγινεί τελεία που λέω εγώ. Μουσική Σήμερα λοιπόν ξεκινάει η σύνοδος κορυφής με κεντρικό θέμα την ενεργειακή ένωση της Ευρώπης. Έχουμε πολιτική ένωση, έχουμε ενεργειακή ένωση σε όλα αυτή η Ευρώπη είναι ενωμένη ρε παιδί Είναι κόλος και βρακή. Πώς θα σου το εξηγήσω αλλιώς. Η ενωμένη Ευρώπη δε, είναι ενωμένη σε όλα. Αρκεί να ρουφάει τον πλούτο των χωρών τον πλούτο των χωρών, τον ροφάει η Ευρώπη ΕΕ για λογαριασμό αυτών, λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει. Η Ελλάδα βέβαια είναι στο στόχαστρο πάντα. Σε οποιοδήποτε ιστορία γίνεται, μα σύνοδο κορυφή, μα Eurogroup, μα συνάντηση στο καφενείο για τσίπουρα στι Βρυξέλλε, στη μέση είναι η Ελλάδα. Για την ιδιω... ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ, λοιπόν, ε, αυτό θα μπει εκεί στο... στη Σύνοδο Κορυφή, η οποία διαχειρίζεται το 80% Τη αγοράς τη ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η ΡΑΕ στείλωσε τα ποδάρια απέναντι στο Λαχβαζάνι και του, λέει, του είπε: Εμεί τι αυξήσει δεν μπορούμε να τις κόψουμε. Αν έχει άντερα, έλα, κόψτε εσύ. Έτσι απάντησε τον υπουργό. Στον υπουργό, I... άμα δει εσύ αυξήσει κομμένε, λοιπόν έλα προ τα δω κάτω να πούμε να κάνουμε μια εκπομπή παρέα με τον Ξανθό Άγγελο. Λέμε ρε παιδί μου, τώρα. Πάντω κυρία μου και κυριέ μου έχουμε απόλυτη αύξηση ε, συγγνώμη με συγχωρείτε απόλυτη ταύτιση των απόψεων της Deutsche Telekom και των υπουργών Βαρουφάκη και Σταθάκη Ξέρετε η Deutsche Telekom είναι και ο ελληνικός οτέ έτσι λεγόταν παλιά οτέ έχουν το όνομα ακόμα για η Deutsche Telekom λοιπόν η οποία είναι σημαντικότατη επιχείρηση για την Ελλάδα που βοηθά να πιάσει το στόχο της ευρωπαϊκής ψηφιακής Ατζέντα για το 2020 προσέξτε τώρα αυτό δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν Έλληνες έπρεπε να το πουλήσουν στην Deutsche Telekom μεγάλε. Και συμφωνήθηκε να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι για τρία χρόνια ενώ ο μισθός των νεοπροσλαμβανόμενων να είναι 755 ευρώ στην Κοσμοτέ. Αυτά αποφάσισαν ο Σταθάκης λοιπόν, η Deutsche Telekom που παλιά λέγονταν τότε. και ο Βαρουφάκη ο Γιάννη με έναν Παιδιά, άιντε, καλή πρόσληψη στην Κοσμωτέ. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι στα 755 ευρώ ανήκετε στην ανώτερη μεσαία τάξη, οπότε καταλαβαίνετε ότι σας περιμένει από φορολογία. Αυτά ο κύριος Βαρουφάκης τα είπε, δεν τα λέω εγώ. Παρακαλώ. καλό. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά μου λέει εδώ τηλεκροατής Τους πατήσανε κάτω τους Γερμανούς Τους πατήσανε κάτω τους Γερμανούς Απλά σου λέω εσένα που υποτίθεται Υποτίθεται ότι θα προσληφθείς Στην κοσμοτέλε, Κοσμωτέ Κοσμωτέλε Λοιπόν. Και υποτίθεται ότι θα πάρεις 755 ευρώ Μην ξεχάσεις ότι θα ανήκεις Στην ε, μεγάλη τη μεσαία τάξη και θα σε ξεσκίσει στους φόρους έτσι είπε ο Μαρουφάκης, δεν στα λέω εγώ μεγάλα κυρία μου και κυριέ μου να σε ενημερώσω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πάρει 4,3 εκατομμύρια για να δώσει κουπόνια φαγητού σε άπορους και συμβουλέ επανένταξης σε αστέγους και ναρκωμανείς θα τα πάρει από το φιλονθραπικό οργανισμό Solidarity Now Solidar... Solidarity, με συγχωρείτε Solidarity, καλά σου λέω Αυτέ. Είναι οργανώσεις Τα έχουμε άντε να γίνουμε κουραστικοί να τα, Οι οποίες διακινούν το χρήμα Το περισσότερο το τρώνε Και ρίχνουν και ένα κόκαλο Για να κρατάνε τους υποδουλωμένους Εκεί που πρέπει Διότι ξαναματαλέμε Και θα ξαναματαϊπούμε Τα ταμεία ανεργίας Και τα συσίτια φτώχιας Είναι για να μην τους δαγκάσουμε στο λαρίγκι Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Ζάκυνθο <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τα λέω σήμερα. Λοιπόν, για να μην τους φάς το λαρέγκι. Είναι τα συσίτια, τα φιλανθρωπικά και τα ταμεία ανεργίας Και τα προγράμματα ανθρωπιστικής κρίσης Λοιπόν, και τα ακολουθούν οι υποτακτικοί Οι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μέσα τους Δεν τα ανέχονται αυτά τα πράγματα κυρία μου και κυρία μου Και φυσικά, και όλα αυτό το... Τον οργανισμό θα τον χρηματοδοτεί ε, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνεστάιν. Γεια, σου λέω τώρα. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Καταλαβαίνει, μεγάλε. Καταλαβαίνει τι έχει ορμήξει εδώ μέσα σε αυτή τη χώρα. Και καθόμαστε με τα ποδάρια ανοιχτά και τα παρακολουθούμε όλα. Αρκεί να δώσουν ένα πιάτο φαΐ στον άστεγο. Αυτό υποτίθεται ότι είναι η δημοκρατία και αυτό υποτίθεται ότι το κυβερνάει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση τη αριστερά. Κυρία μου και κυρία μου. Λοιπόν όπω είπαμε τη Βαγδάτη την έκαναν κρετσπέταλο Και Τι έχουμε Ο αντιπρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς εκλέχθηκε Ο κύριος υπουργό του πρώτων Πασόκ Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης Το θυμόσαστε το Χριστοδουλάκη Ξεχνιόνται οι πασοκομούρες Δεν ξεχνιόνται Όπως βλέπετε Όταν είσαι υπάλληλο μιας κατάστασης Όταν εκτελείς εντολές Δεν σ' αφήνουν να πάσχαμένος, θα σου βρούν θέση και κόκαλο να γλύπτεις. Ο Χριστοδουλάκης επισημίτη είχε την ευθύνη για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους μέσω τον οποίον ε, μέσω το οποίου η Ενωμένη Ευρώπη δέχθηκε να μπει η Ελλάδα στο ευρώ. Εκανε όλες αυτές. Τι τσαλιμιέ, για να μην πούμε τίποτα άλλο με το Σιμίτη, υποτίμησε το εθνικό νόμισμα τη Ελλάδα, το ξέσκισε τη δραχμή για να το κάνει ευρώ. Μαγείρεψαν τα στοιχεία και μπήκαν με τα ψεύτικα στοιχεία εκεί που είχε εντολή ο Σιμίτη να βάλει την Ελλάδα. Για να τη δέσουν, να την ξεφτυλίσουν, να την κομματιάσουν. Αυτό λοιπόν είναι ο Χριστοδουλάκη. Τώρα λοιπόν είναι ο αντιπρόεδρο τη Τραπέζη Πυραιό. Μα δόξα και τιμή, εκλέχτηκε. Αυτά που λες μεγάλη Αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα Η οποία όσο σέβεται Τους νεκρούς της Άλλο τόσο σέβεται Και τη δημοκρατία Και την ελευθερία Και την αξιοπρέπεια Και την ανθρώπινη ζωή και όλα Έπειδη λοιπόν φτάκαμε στο τέλος Αφιερωμένο εξαιρετικά ένα ωραίο τραγούδι Σε μια τηλεακροάτρια από τη δυσαρέστησα χθες Και γυρνάμε να κλείσουμε σε τσιγαρό τράβηξε δύο και εκεί που έπερνε τροφές γονατίσε στο χαρό ατέλειω το τσιγαρό και φυγε χωρίς μίλια το παιδί με τα γυαλιά και φύγε χωρί μυλιά Μονή και αγερά τη και σαριανή. Δεν θα τον δει, σφανταρό, Έσβησε σαν τσιγάρο και φύγε χωρίς μίλια. Το παιδί με τα γυαλιά. Και φύγε χωρίς μίλια. Τα παιδί με τα γυάλια Αυτά στρατό Διονυσίου φυσικά Στρατό Διονυσίου όπως έλεγα φυσικά Ανεπανάληπτος Κυρίες μου και κύριοι Αυτά ήταν για σήμερα Πολλές ευχαριστίες για την τιμή που μας κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή Μείνετε συντονισμένοι να παραδώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καναλάρχη Ευχαριστίες λοιπόν για την τιμή που μας κάνετε αλλά και για την υπομονή να μας ακούτε αλλά περισσότερες ευχαριστίες για την συμμετοχή σας με τις ωραίες παρατηρήσεις σα. Να είσαστε όλοι πολύ καλά πάντοτε Γεια σα και χαρά σα. Después de quererte tanto, ay, de cuando te tanto, yo si todo me consuelo para sacarme de adentro esto Porque que me, me está matando ya ya. Κατόνενα koma fm stereo